Συναγωνιστές καλησπέρα, είναι η εκπομπή του κίνηματος Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο. Με σας λέμε συναγωνιστές γιατί σας αισθανόμαστε συναγωνιστές. Στο μικρόφωνο αυτό το απόγευμα... Ε, με, που έχετε πάνω τα κεφάλια στην Αφρικανική Σκόνη είναι ο Δημήτρης Πουμάνιας Καλησπέρα και δημήνα. και ο Δημήτρης Ζαχαρίας ε, Η περασμένη Κυριακή ήταν μια από τις μαύρε Κυριακές αυτής της χώρας ε, μια συμμορία η οποία εδρεύει στη Βουλή ψήφισε το τρίτο μνημόνιο συνολικά με μέτρα, με μέτρα τα οποία πλήττουνε ε, ευθέως κάθε μεσαία και φτωχή οικογένεια ε, μέτρα προετοιμασμένα από το εξωτερικό τα οποία οι δούλοι πολιτικοί οι οποίοι ακολουθούν εντολές είναι τα ψήφισαν χωρίς ανάσα χωρίς καν να προλάβουν να τα συζητήσουν να το πακέτο όπως ήταν από το εξωτερικό ψηφίστηκε από τη Δευτέρα την περασμένη που μας πέρασε πριν από μέρες έχει ξεκινήσει μια καινούργια μέρα Καταργάς, απελευθερώθηκαν οι πληστηριασμοί, οι οποίοι κάθε τετάσεις στα ειρηνοτικεία θα εκτελούνται σοριδών μέχρι τώρα, γιατί αργότερα θα γίνουν ηλεκτρονικοί. Οι Έλληνες θα χάνουν το σπίρι τους και δεν θα ξέρουν ακριβώς πώς, και, πώς ακριβώς το έχουν χάσει και πότε το έχουν χάσει και με ποιες διαδικασίες. Οι τρόποι άμυνας έχουν υποβαθμιστεί πλέον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερασπείς το σπίτι σου θα γίνουν πληστηριασμοί ακόμη και για 500 ευρώ, ε, έτσι λέει το πλάνο τους και είναι προγραμματισμένοι 1500 πληστηριασμοί κάθε Τετάρτη 4 με 5. Το κίνημα δεν πληρώνει ο μέτωπο ε, συνεπέστατο στις δράσεις του. Κάθε Τετάρτη βρίσκεται στο Ερνοδικείο Ηλίου και αναστέλει αυτούς τους πληστηριασμούς. Δεν είναι δυνατό να αποδεχτούμε ότι η φτωχή οικογένεια, οι ο άνεργο και ο φτωχοποιημένο Έλληνας με τις πολιτικές των τελευταίων ετών που έχουν περάσει είναι δυνατόν να χάσει το σπίτι του από αυτούς που τον φτωχοποιήσανε. Είναι αδιανόητο αυτό. Ε, το Σάββατο την Κυριακή 8 του Μάη υπήρχε μια διαδήλωση στο Σύνταγμα. Μαζεύτηκαν γύρω 30.000 άτομα. Διάφορε συλλογικότητε, διάφορε οργανώσει. Δυστυχώ δεν ήταν ούτε μια οργάνωση συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι που πλήττονται ευθέω από τα νέα μέτρα, ε, γιατί οριζόντια πλήττονται όλοι με τι ε, έμεσε των φόρων, με την αλλαγή του φορολογικού σχεδίου, πλήττονται όλοι. Αλλά οι συνταξιούχοι πλήττονται ακόμη περισσότερο γιατί υπήρχε περιορισμό στη σύνταξή του. Δυστυχώ ούτε ένα σύλλογο συνταξιούχων δεν ήταν στο Σύνταγμα ήταν το πάμε ήταν διάφορες συλλογικότητες ήταν η ΛΑΕ η οποία παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο blog. και μάλιστα έχει και ένα θύμα την κυρία Σόφη Παπαδόγιαννη όταν τα ΜΑΤ ε, παίξανε το στιμένο παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η Ασφάλεια για να διαλύσει τι διαδηλώσεις η Ασφάλεια λοιπόν έβγαλε του κουκουλοφόρους οι το μικρό τους που πάντα, το θεατρικό είναι συγκεκριμένο. Ξεκινάει πάντα, άμα παραδείσσετε τις διαδηλώσει από ορισμένα στις σημεία. πάντα με τον ίδιο τρόπο. Είναι ένα έργο που αυτοί κουτοί της ασφάλειας δεν έχουν μια δεύτερη εκδοχή του, ώστε να παρουσιάσουν κάτι άλλο. Κάθε φορά είμαστε μάτρες στο ίδιο θεατρικό. Έχει κουράσει το θεατρικό. Ε, είναι, όμως ικανό, είναι όμως ικανό να διαλύσει τη συγκέντρωση τα ΜΑΤ λοιπόν ε, βάσει του θεατρικού επιτέθηκαν ανέτεια όπω πάντα στο πλήθος το άοπλο και το ειρηνικό άρχισαν να πετάνε καπνογόνα ε, φωτο, ε, χειροβοβήτες χρότου ε, λάμψη. ένα από αυτά τα πυταλικά αντικείμενα χτύπησε την κυρία Σόη Παπαδόγιαν όπως έβγε στο πίσω μέρος του κεφάλαιου του φαντάστείτε τώρα μια γυναίκα τη άνανδρή η κίνηση είναι αυτή, ένας ματατζής να πετάξει στο κεφάλι μιας γυναίκας που φεύγει από πίσω ένα μεταλλικό αντικείμενο. Ε, ο ανδρισμός έχει χαθεί πλέον, είναι μια εντελώς θηλυκή παρέμβαση των μάτων αυτή εναντίον αυτών γυναικών και όταν λέω θηλυκή με την κλασική έννοια της ανδρικής αναξιοπρέπειας γιατί είναι αναξιοπρεπής η πράξη να χτυπάς μια γυναίκα που φεύγει και να την τραυματίζει. Ε, δεν ε, καμιά αρχή αντρική δεν λέει ότι θα πρέπει η γυναίκα που φεύγει και γυρίζει πλάτης να χτυπηθεί τα ΜΑΤ όμω, δεν έχουν ερετικές αρχές έχουν διαφορετικές αρχές βασικά θηληπρέπειας και χτυπήσαν την κυρία η οποία πήγε στο ΚΑΤ της κάνανε ράματα γιατί είχε ένα τραύμα σημαντικό η ΛΑΕ κατέθεσε μήνυση των ΜΑΤ το Υπουργείο υποσχέθηκε ότι θα γίνει ΕΔΕ και όλα καλά και άγια. Οι ΕΔΕ γίνονται στην Ελλάδα για συγκάλυψη. ΕΔΕ πρέπει να περάσει ο Υπουργό που έδωσε την ευρωλή, ο Αρχηγός της αστυνομία και, και όχι ο κουτός φανατισμένος Ματατζής που χτύπησε αυτή τη γυναίκα. Αυτός είναι το εκτελεστικό όργανο. Είναι ένας φανατισμένος που για 700 ευρώ χτυπάει τους αθώους συμπολίτες τους. Τι να κάνουμε αυτή την ν τουλάχιστον ας μην τους χτυπάνε με την πλάτη, σου χτυπάνε στα ίσα, από μπροστά. Γιατί όταν κάποια γυναίκα γυρίζει την πλάτη να φύγει και τη χτυπήσει από πίσω, δεν είναι εκεί ιδιαίτερα ανδρική ενέργεια. Ε, η συγκέντρωση ήταν ικανοποιητική για την εποχή, για την εποχή που η κοινωνία διαφορεί, έχει χειραγωγηθεί πλήρω από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης για από την προπαγάνδα που περνάει η κυβέρνηση, ήταν ικανοποιητική για τι εποχές, εποχές αυτέ. Φυσικά δεν περιμένανε μια συγκέντρωση τόσων χιλιάδων ατόμων, και θα έπρεπε να είναι ένα εκατομμύριο τρει μέρε να έχει περικλείσει τη Βουλή, να την έχει περικυκλώσει και να έχουν κατασκηνώσει από την ηρόδη του Αττικού μέχρι τι τηλεστών Ολυμπίου, ιδίω μέχρι την Ομόνια και μέχρι τις Παρσίλε Σοφίας Και να μην μπορεί να μπει κανένα, ούτε βουλευτή, ούτε κανένα να ψηφίσει. Δυστυχώς οι άνεργοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις που παινώντας τα παιδιά που του προσφέρει η οικογενειακή ασφάλεια. Οι συνταξιούχοι ατυχώ, δεν ξέρω πως αυτές οι οργανώσεις, οι των συνταξιούχων δεν παρέστησαν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χειραγωγημένε και τόσο κατευθυνόμενες ώστε να μην δηλώσουν παρουσία σε αυτή την εκδήλωση. Θα πρέπει να απολογηθούν στα μέλη τους, όχι σε μας, γιατί εκπροσωπούν μέλη, στα μέλη τους, για όλη αυτή την απάθεια και τη φυγή την ώρα της μάχης. Ε, τα πράγματα που έρχονται είναι σκούρα, πολύ σκούρα. Ακόμη δεν έχετε καταλάβει τίποτα, είμαστε στην αρχή των μνημονίων. Αυτό που έρχεται θα σαρώσει οικονομικά τους πάντες και τα πάντα. Η ατομική διοκτησία θα διωχθεί άγρια και όσοι έχετε ένα σπίτι ή μερικέ χιλιάδε ευρώ στην τράπεζα κάτω από 40-50 και πιστεύετε ότι έχετε μια ασφάλεια, είστε γελασμένοι. Θα εξαφανιστούν αυτά τα λεφτά, υπάρχει περίπτωση οι τράπεζε να κόψουν τα λεφτά Αυτή τη στιγμή έχουν καταχραστεί τα λεφτά σα. Έχουν δηλαδή παραβιάσει τη σύμβαση. Γιατί όταν ανοίξει ένα λογαριασμό μια τράπεζα, υπογράφει μια σύμβαση. Οι σα... συμβάσει μεταξιδιωτών προστατεύονται από το σύνταγμα. Οι τράπεζε, ε, μην δίνουν λεφτά σε πρώτη ζήτηση γιατί τη λογαριασμό μιευτηρίου είναι σε πρώτη ζήτηση. Παραβιάζουν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Λειτουργούν έτσι συνταγματικά. Φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη δεν υφίσταται. Παρακολουθήσατε πριν από περίπου 20 μέρε τη συζήτηση στη Βουλή, ποιο ε, πρόσκειται κομματικά δικαστή, σε ποια παράταξη και δικαστέ που, που είναι ενσωματωμένοι σε κομματικά στρατόπεδα δεν μπορούν να αποδώσουν θα εκτελέσουν τις εντολές των κομματικών επιτελείων τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα τα κόμματα αυτά τα οποία στην ουσία είναι γιατί παραβαίνουν μια σειρά από ποινικούς κανόνες και κώδικες, μια σειρά από νόμους δυστυχώς τα κόμματα όλα στην Ελλάδα ελέγονται από ένα συγκεκριμένο κέντρο εξουσίας. Όλα. Αν χρειαστεί θα ψηφίσουν όλα μαζί το τέταρτο μνημόνιο το οποίο ήδη υπογράφηκε πριν από μία εβδομάδα για φορά 5,4 δισευρώ από το 2018, που είναι πιο βαρύ από αυτό εδώ, ε, ψηφίζουν τον κόφτη, ο οποίος είναι ένας κόφτης των μισθών και των συντάξεων, ε, απολύσεων στο δημόσιο, κατάργησης οργανισμών και πάρα πολλά προβλέπει, πάρα πολλά άλλα αυτός ο κόφτης, χτυπάνε το πιο σταθερό εισόδημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, που είναι το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Οι δημόσιοι και οι συνταξιούχοι δεν είναι υπάλληλοι ιδιωτικοί, οι οποίοι δεν έχουν εκπροσώπηση στη ΓΕΣΕΕ. Η γεσε φυσικά είναι το δεξί χέρι των εργοδοτών και λειτουργεί υπέρ των εργοδοτών συνεχώς, παραπλανητικά για τους εργαζόμενους. Η τους εργαζόμενους διαιρεί τους και τους και ταυτόχρονα του κατα... τους κρατάει σε καταστολή. Φέτο για σένα, φανταστείτε, πήρε 130 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τα ΕΣΠΑ. Όταν ούτε ένα μικρομεσαίο δεν έχει πάρει ένα ευρώ από τα ΕΣΠΑ, τα ΕΣΠΑ έχουν φραγεί. Ο οποίο προσπαθήσει να πάρει λεφτά από τα ΕΣΠΑ, τα λεφτά δηλαδή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία οι πολιεθνικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από πολιεθνικέ οι οποίε και και επιβάλλουν του κανόνε του. Αυτά τα λεφτά λοιπόν που ήρθαν στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι 130 εκατομμύριων ευρώ τα πήρε για σε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ το μήνα η οποία τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχει αναπτύξει καμία δράση αναπτύσσει κάτι γελίες παραπλανητικές θεατρικές παραστάσεις δίνει κάτι θεατρικές παραστάσεις ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι στην ουσία πολύ είναι απληροφόρητοι να την ακολουθήσουν σε αυτές τις γελίες παραστάσεις, δεν έχει καταδικάσει ευθέως, ευθέως, τα μνημόνια. Θα σας πω μόνο κάτι. Αν διαβάσετε τα φυλάδια που δίνει το Ινστιτούτο της γεσε των εκδόσεων της ΓΕΣΕΕ που αναφέρονται στα εργασιακά και διαβάσετε το μνημόνιο, είναι πλήρης αντιγραφή. Τι λέει η ΓΕΣΕ? ότι με 412 ευρώ μισθό οι εργαζόμενοι θα, θα αυξήσουν τη ζήτηση στην αγορά δηλαδή αν παίρνει 412 λέμε και η δηλαδή παίρνει τα 200 και η τα άλλα 80 και ο ένθει τα άλλα 300 δηλαδή παίρνει 400 και 400 και τα χρέες είναι 500 αυτή η γελία Γεσέ λέει ότι θα αυξηθεί η ζήτηση στην αγορά οι άνθρωποι εσκεμένα ε, χρηματοδοτούνται με όλα αυτά τα λεπτά του άξιο ο μισθό του. Παρ' όλα αυτά και αυτοί διοργανώσανε τύπης μία συγκέντρωση μόνο την Κυριακή, ενώ η συζήτηση του φορολογικού και του ασφαλίστικου ξεκίνησε την Παρασκευή, μόνο την Κυριακή και αυτή μετά τις έξι και μάλιστα για να απασχολούσουν τον κόσμο δώσανε και βάλανε και μια μουσική παράσταση με γνωστού καλλιτέχνες, ώστε ο κόσμος αντί να πάει να αγωνιστεί για τα δίκαιά του, να απασχοληθεί και να ασχοληθεί με τη μουσική που τη συγκεκριμένη μέρα δεν είχε καμιά σημασία γιατί τη συγκεκριμένα μέρα, συγκεκριμένα μέρα τον ξεσκίσαμε. Ξεσκίσαμε συγκταξιούχους, ξεσκίσαμε φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστημονικούς συλλόγους, το σύνολο της κοινωνίας. Το 24% τη ΦΠΑ θα φέρει μεγάλε στο, στο πεθρέλαιο και θα αυξηθεί η ΔΕΗ περίπου 10%. Περίπου έτσι είναι ο πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστή μια αύξηση είναι 9,99% και θα πάει 10% αύξηση στα τιμολόγια τη ΔΕΗ τα οποία πληρώνουν όλοι. όλοι, Οι έμεσοι φόροι θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα κόφτη που είναι πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα που θα κόβει ε, αυτόματα όσου μισθού και συντάξει λένε αυτοί δεν έχουν τα αποθεματικά που αυτοί δίνουν. Τα αποθεματικά θα τα κάνουν, θα, θα βγαίνουν με αναλογιστικές μελέτες. Προσέχτε τώρα την κοροϊδία. Ε, συμμετέχει η Ελστάτ. Η Ελστάτ που μόνιμα, που μόνιμα δίνει πλαστά στοιχεία. Έδωσε πλαστά στοιχεία να πούμε στο μνημόνιο. Πρόεδρος της είναι ο Γεωργίου. Ένα ε, πουλάρι της Goldman Sachs. Η παλιλάρα της Goldman Sachs ασχοληθεί με το να στείλουν στην Ελλάδα γιατί η Goldman Sachs ελέγχει μια πολύ μεγάλη πέντα του πολιτικού κόσμου, ε, να σα δώσω να καταλάβετε το μέγεθο που η Goldman Sachs ε, κατευθύνει πολιτικό κόσμο το 2004 η Κεντρική Τράπεζα τη Κίνα, η οποία είναι ιδιωτική. Η κεντρική τράπεζα του Wuhan το βγάζουν ιδιώτε. Η κεντρική τράπεζα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο τη Αγκάη και του Χονκ Έδωσε ενίσχυση 7 δισεκατομμύρια δολάρια στην Goldman Sachs και ο Καραμαλής έδωσε στην Κόσκο το λιμάνι του Πυρεά σε ανταλλαγή ε, Ο Γεωργίου λοιπόν που είναι στελεχάρα της Goldman Sachs παρουσιάζει πλαστά στοιχεία, έχουν γίνει χιλιάδες καταγγελίες για την Ελστάτ τόσο από πολιτικούς όσο και από πολίτες όσο και από στελέκτης Ελστάτ και αυτά λοιπόν τα μικρολαμόγια γιατί είναι αναλώσιμα λαμόγια θα βγάζουν το κάθε την κάθε αναλογιστική μελέτη για το ταμείο η οποία θα είναι θέσφατο και δεν θα επιδέχεται αντήρησης. Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο προσλάβουν μια άλλη εταιρεία και τις βγάλει μια άλλη αναλογιστική μελέτη διαφορετική από αυτά που θα δίνει το επίσημο δημόσιο η δεύτερη αναλογιστική μελέτη δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Δηλαδή μονά ζυγά χαμένοι οι εργαζόμενοι. Ε, το κίνημα δεν πληρώνω ε, είναι αποφασισμένο να μην αφήσει αυτό το τσουνάμι αυτό το τσουνάμι να σαρώσει την ελληνική κοινωνία γιατί πρόκειται για τσουνάμι Την Τετάρτη είμαστε στο ειρηνοδικείο ηλίου ε, κάνοντας κατάληψη και μη αφήνοντας να γίνει πληστηριασμός παρότι οι συμβολιογράφοι έσπωσαν την απεριά τους την Τρίτη και δεν πρόλαβαν αυτή την Τετάρτη να, να κάνουν πληστηριασμό δεν πρόλαβαν να πούμε να εκκληστούν ε, οι πληστηριασμοί θα γίνονται σοριδών, θα γίνουν καθημερινό θέαμα. Ε, οι γρήγοροι, οι ηλικιωμένοι και οι άποροι που θα πετάνε από τα σπίτια του στα μάτια θα είναι κανονικό, ε, καθημερινό θέαμα. Οι τοπικέ κοινωνίε πρέπει να οργανωθούν, οι δήμοι, τουλάχιστον οι προοδευτικοί δήμοι, και όταν λέμε προοδευτικοί δήμοι, δεν εννοούμε του δήμου που ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τίποτα άλλο από μια αριστερά. Εφαρμόζει του νόμου και τις διατάξεις ακριβώς που εφάρμοζε κατά επιγραφή το φρουραρχείο την κατοχή στην Αθήνα. Τα κοψίματα νερών, τα κοψήματα ηλεκτρικού ρέματος τους άπορους, οι πληστηριασμοί των άπορων οικογενειών και όλα αυτά είναι ό,τι εφάρμοζε άμα πάρετε την οικονομική ιστορία της κατοχής ή το τα ενωχαμιστικά τη κατοχή του κούκουνα, θα δείτε μέσα σε όλες αυτές τις τις έχει ψυχήσει ο Τσίπρας και τις είχαν ψυχήσει να ζει την κατοχή. Θα εκπλαγείτε με την ομοιότητα των εποχών γιατί ακριβώς ό,τι συνέβαινε την κατοχή συμβαίνει και σήμερα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό και να συνειδητοποιήσετε ότι χωρίς αγώνα στον δρόμο χωρίς πολιτική αντιπακοή δεν υπάρχει λύση. Κάποιο που σας πιάνει το μάγουλο τώρα έρθει να αντισταθείτε να σας πει στον κόλ. Αυτή είναι η συνολική κατάσταση ε, ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει μέσα του να κοιτάξει τη συνείδησή του να κοιτάξει τις υποχρεώσεις του προς την οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του και να βγει στον δρόμο μαζί μας εάν δεν βγείτε στον δρόμο και περιμένετε στον καναπέ σας θα σας πάρουμε και τον καναπέ μόνο αυτό σας λέω θα έρθουν τέτοια μέτρα ο κόφτης θα φέρει τέτοια μέτρα συνεχώς μέτρα γιατί ε, το μνημόνιο είναι προγραμματισμένο να είναι συνεχές και αδιέξοδο. Γι' αυτό έχει προγραμματιστεί το μνημόνιο από τις μεγάλες πολιεθνικές και τώρα μάλιστα που θα υπογραφεί και η τι TTIP που οι πολυεθνικές, το δίκαιο των πολιεθνικών θα είναι ανώτερα από το εθνικό δίκαιο φυσικά η Ελλάδα δεν έχει εθνική κυριαρχία με τον ΝΑΤΟ ούτε εφίσταται χώρα Ελλάδα για να μιλάμε λέμε βλακίες και μπουρδες, όταν είναι το ΝΑΤΟ είναι στα χωρικά Σουλίδα τα Βατζής, όταν οι Τούρκοι μπαίνουν από τα γουστάρουνε, όταν ορδές μουσουλμάνων μπαίνουν ελεύθερα, όταν έρχονται συνεχώς χωρί ελεγχομπαίνει όποιος θέλει και όποιο βγαίνει, δεν υπάρχει κρατική υπόσταση. Τα κράτη είναι οργανωμένα με συγκεκριμένα σύνορα, με συγκεκριμένη διαχείριση του ζωτικού του χώρου και φυσικά οι πολιτική, τα πολιτάρια, την έχουν ξεπουλήσει Η χώρα, είναι πλέον ξεπουλημένοι. Ε, ε, τώρα χτυπάνε ευθέως την κοινωνία, ευθέως την κοινωνία χτυπάνε. Οι δικαστές, οι οποίοι έμεσα έχουν απολαβές από το δημόσιο, από τους φόρους μας, Έμεσα, εμείς τους λαδώνουμε για να στρέφονται ενδύον μας, δεν αντιδρούν καθόλου. Έχουν βγει πέντε αποφάσεις ότι τα κοψίματα των συντάξεων είναι έτσι ταγματικά. Ούτε ένα εισαγγελέα του Αριού Πάγου δεν έχει στείλει στο αυτόφορο τα διοικητικά συμβούλια των ταμείων που κάνουν περικοπέ όταν έχουν εκδικαστεί περικοπές αντισυνταγματικέ. Ούτε ένα εισαγγελέα δεν έχει ασχοληθεί με τα ποινικά δικήματα που κάνουν επιχειρηματίε και πολιτική. Οι πολιτικοί βέβαια έχουν ασυλία γιατί έχουν ψηφίσει για τον εαυτό του ασυλία. Αλλά επιχειρηματίες επιχειρηματίε οι οποίοι χειραγωγούν και δεν έχει. Ε, ελάχιστη είναι αυτή που υφίστανται ποινικέ διώξεις ε, Οι περισσότερες ε, περιπτώσεις συγκαλέπτονται ή πάνε στο αρχείο ε, Ζούμε σε μια κατάσταση ζώφου, φόβου βασικά Και μια κατάσταση υποταγής Είναι περίεργο αλλά οι Έλληνες παρότι έχουν μακράνη παράδοση στην Επανάσταση Ζούν αυτή την εποχή σε μια κατάσταση υποταγής. Αυτή η πρέπει να σπάσει η δική μα πρόταση είναι πολιτική ανυπακοή. Πολιτική ανυπακοή δεν είναι μόνο στο δρόμο, είναι να μην υποβάλει φορολογική δήλωση. Να μην πληρώσει τη ΔΕΗ, να μην πληρώσει την ΕΕΔΑ, να μην πληρώσει την ΤΥΒ, να μην πληρώσει προστασία στι συμμορίε που κυβερνά αυτήν την Ελλάδα γιατί ουσία πληρώνει προστασία Πώς πληρώναν οι μαγαζάτορε στο Σικάγο τη Μαφία για να έχουν την ασφάλειά του. Έχει αντικατασταθεί η ελευθερία από την ασφάλεια. Ο κύριος Κουμένιας θα σα πει για τις δράσει του κινήματο, Γενικά για το κίνημα δεν πληρώνω Που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων Συμπαραστεκόμαστε την κυρία Σόφη Παπαδόγιαν Η οποία τραυματιστηκε άναντρα από τα ΜΑΤ ε, Της ευχόμαστε περαστικά Ευχόμαστε Κανένας άλλος Άντας τον ΜΑΤ Να μην έχει αυτή την αδελφίστη και συμπεριφορά Και χτυπάει γυναίκε που φεύγουν Με την πλάτη γυρισμένη δεν είναι αντρική συμπεριφορά αυτή. Ε, το Υπουργείο φυσικά δεν έχει τέτοιε αμυστικέ. Το Υπουργείο ήταν ενδιαφέρον η καταστολή και η διάλυση τη συγκέντρωση. Ε, γιατί του έκανε έκπληξη πώ μια τόσο χειραγωγική κοινωνία κατέβασε έστω και 30.000 άτομα στο Σύνταγμα ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν. Του δημιουργεί έκπληξη. Φυσικά τα σχέδια είναι παλιά και πολυταρισμένα. Οι ασφαλείτε βάλανε τη οι κούλες παίξαν το συνηθισμένο ρόλο που έχουν παίξει πάρα πολλές φορές. Έξι χρόνια όλοι αυτοί οι δίθενες αναρχικοί δεν εμφανίζονται πουθενά. Δεν έχουν καταστρέψει ποτέ ούτε έχουν κάνει ποτέ επεισόδια αυτά τα έξι χρόνια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχουν πάει ποτέ στο Χίλτον που είναι οι πλακατζίδες θεσμοί. Δεν έχουν πάει ποτέ σε σημεία τα οποία πολιτικοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στα σπίτια τους ή έξω από τις γειτονιές τους. Πού πάνε μόνο όταν γίνεται συγκέντρωση πολιτική ή έστω και αυτή η συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, για να διαλύσουν τη συγκέντρωση βάζει συγκεκριμένου σχεδίου. Άξιος ο μισθό του, εμεί ξέρουμε το ρόλο τη ασφάλεια, ξέρουμε ποια σχέδια εφαρμόζουν, ξέρουμε που θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί ξεκινάνε πάντα απόρισμένα σημεία τα ίδια, δεν έχουμε καν φαντασία να αλλάξουν το πλάνο τη διάλυση μια συγκέντρωση. Φανταστείτε σε τι περίπτωση έχουμε πέσει. Εκτός από συμμορίες, είναι και κουτέ συμμορίες, πλήρως υποταγμένες. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση ε, αυτές οι συμμορίες να επανέλθουν γιατί εφαρμόζουν τα σχέδια που τους έχουν δώσει. Μην ελπίζετε, γιατί η ελπίδα σήμερα είναι το καταθήλιο του αδύνατου και ο ελληνικός λαός δεν είναι αδύνατος λαός. Είναι ένας δυνατός λαός, έχει επιβιώσει... 50 εκατομμύρια χρόνια και όταν λέω 50 εκατομμύρια χρόνια το λέω γιατί ο Άτσι ο παλαιοντολόγος του οποίου τα έργα έχουν αποκρύψει μέλλον. στη Μία Τριγλία στη Μακεδονία έχει βρει κνήμη ανθρώπου που χρονολογείται με τη μέθοδο του άνθρακα έχει γίνει η χρονολόγησή της το 50 εκατομμύρια π.Χ. φανταστείτε αυτή η περιοχή που ζούμε πριν πόσα εκατομμύρια χρόνια ζούσαν άνθ Πολιτισμοί και διάφορα άλλα. Δεν είναι τη παρούσα. Αυτό τη παρούσα είναι η καθημερινότητα η δική μα. Ο κ. Κουμάνια θα σα πει αυτά που πρέπει να πει, που θέλει να πει, που πρέπει που θέλει να πει ελεύθερα για το κίνημα και τις δράσεις του. Κύριε Κουμάνια, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να επανέλθω πάλι για την Κυριακή. Θέλω να πω ότι εκεί ήμασταν από τι 6 Χωρί για το πρωινό που είχαμε κάνει την πορεία μας για την πρωτομαγιά το οποίο δεν έγινε τίποτα δηλαδή ενώ δεν έγινε τίποτα από την αστυνά της κατασφαλής το απόγευμα που πήγαμε από τις 6 η ώρα εκεί επειδή από τους πρώτους εκεί όντως δεν υπήρχε τίποτα όσο ο κόσμος όμως μαζευόταν και γινότανε πολύ πληθές αυτό φόβησε αυτό τάραξε από και ξεκίνησα όλα ε, όσο για το blog τη Λαϊκής Ενότητας που ήταν εκεί ήταν Εκεί οι σχολείς μπήκαν, δεν χτυπήσαν κανένα άλλο μπλοκ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση εμένα Ότι χτυπήσανε συγκεκριμένα αυτό το μπλοκ το Συγκεκριμένο ε, Κάποια στιγμή είδα κάποιους αναρχικούς εκεί Λεγόμενοι αναρχικοί που δεν νομίζω ήταν δικοί αυτοί οι οποίοι λογοφέρανα κάποιον συναγωνιστή από τους πλειστηριασμούς που τον ήξερα γιατί πάμε κάθε τετάρτη στους πλειστηριασμούς και τους γιατί ρε παιδιά λε ξεκινάτε λέει αυτά τα πράγματα ένα και τα και άλλα που βλέπετε δεν υπήρχε τίποτα, δεν, δηλαδή, δεν υπήρχε για να γίνει και είναι μια συμπεριφορά η οποία ήταν θρασίδη λέει, βέβαια τότε έπιασαμε εγώ και ο συναγωνιστής και το χτυπήσαμε συγκεκριμένα κακός βέβαια γιατί μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό. Ήταν ένα θρασίδουλο. Ένας δηλαδή, ο δηλαδή, κύριο αυτό ξέρει για ποιον μιλάω. Μπορεί, αν θέλει, να στείλει ένα μήνυμα μέσω Facebook να επιβεβαιώσει αυτά που λέω. Και σηκώθηκαν και έφυγα Βέβαια, δηλαδή, πήγαμε να κατεβούμε στην πλατεία κάτω του Συντάγματο για να δούμε. Είχαμε κανένα 15 μαυροκουλαίου να του κυνηγάνε τα μάτα, αλλά. Κάποια στιγμή έβγαλε την κουκούλα ο ένας, τον κοίταξε, αυτός με τα μάτια, εντάξει, κάτι είπανε. Φύγανε πράγματα, δηλαδή που τα είδα, τα έτσι, τα έτσι, τα μπροστά μου. Πήρα τόσα σέρα και κατέβηκα κάτω να προφυλακτώ, γιατί είχαν πέσει πολλά δακρυβόνα, χημικά. Ναι, δεν πειράζαν όμω αυτά, γιατί ήταν αριστερά, ήταν ήπια, ήταν αριστερά αυτά, ήταν, δεν πειράζανε πολύ. Ήταν μια κοπελέτσα η οποία τα μάτια της δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει να πάρει αναπνοή νερό και να βάλει. Την πήρα κοντά μου. Είχα ένα μπουκαλάκι νερό, της έδωσα νερό, είχα και κάτι λόγω του το ότι είμαστε εμεί λίγο οργανωμένοι. <laughs> της έβαλα εκεί πέρα και ήπιε κάτι για να φύγει τα, τα χημικά, να μην τη κάνουν ζημιά. Με ευχαρίστησε βέβαια η κοπέλα. Αυτά όσο για την Κυριακή. Ε, για εσέ δεν την είδα το απόκεινο. Ε, Άλλες συγκεκριμένες όπως είπε και ο συναγωνιστής ο Δημήτρης δεν είδα, το μόνο που είδα ήταν μια μεγάλη, δηλαδή το πάμε ήρθε πολύ αργά, δεν ήταν από εκεί Κάτι οργανώσεις, είδα και το μεγαλύτερο μπλοκ το είχε η αυτό ξέρω να πω και εκεί παίζανε τα κοινικά Όσο για τις δράσεις του κινήματος κάθε τετάρτο, όπως και, την... και χθες ήμασταν στο Ήλιον η δική μας συγκεκριμένη ομάδα Αποτρέψαμε τον πληστηριασμό, δεν αφήσαμε να είναι και να κάνουν πληστηριασμό και αυτό θα κάνουν και κάτι μετάρτη. Για τις δράσεις μας βέβαια έχουμε τακτικά και πυκνά τα τηλεφωνήματα για επανασυνδέσεις ρεύματος και νερού, το οποίο οφείλουμε και πηγαίνουμε να το κάνουμε, ασχετά αν είμαστε κουρασμένοι ή δεν είμαστε, οφείλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε το site μα το έχετε, τα τηλέφωνα μα τα έχετε, όποτε έχετε κάποιο... τέτοιο πρόβλημα αυτή τη φύσεω μπορείτε να μα παίρνετε τηλέφωνο και να δούμε πώ μπορούμε να σα βοηθήσουμε γιατί είμαστε διαρκώ στου δρόμου. <Δυκλή> Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι ακόμα πάνω σε αυτά ή <Δυκλή> αν <Δημήτρη, Δυκλή> τα παραλέω που δεν νομίζω. Όχι, <Δυκλή> δεν τα παραλαίνει καθόλου, Δημήτρη, κάπω έτσι είναι τα πράγματα. <Δυκλή> ε, δεν περίμενα. Ε, Ξαφνικά να βρεθεί ο κόσμο και να σε εφαρμογή το κλασικό σχέδιο που βάζουν σε κάθε διαδήλωση. Οι κουκλοφόροι ξεκινάνε πάντα από ορισμένα σημεία, συγκεκριμένα. Ναι, μπροστά από το Τιτάνιο, μπροστά από το, το Βεγάλη Βρετάνια. ή στην άκρη τη Σταδίου. Ξεκινάνε από εκεί, του αφήνουν το αμάτι και περνάνε και ξεκινάνε από εκεί η όλη επιχείρηση τη διάλυση. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει κάποια κάθε ελεύθερη φωνή να σα δώσω να καταλάβετε το μέγεθος του φασισμού που επικρατεί ο Καμίνης και ο Μπουτάρης έχουν υπογράψει με το σύστημα Rockefeller την αρτεκτική πόλη τι είναι η αρτεκτική πόλη η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν έκτακτες και τακτικές ε, κρίσεις οι τακτικές κρίσεις είναι η ανεργία, είναι το κυκλοφοριακό είναι η ρήπανση που είναι χρόνιες υπάρχουν όμως και οι έκτακτες κρίσεις που είναι η δυσφορία των κατοίκων και η εξέγευση των κατοίκων. Υπογράψανε λοιπόν με το ίδρυμα Rockefeller μια σύμβαση που λέει ότι ένας του ίδρυματος Rockefeller θα πάρει τη θέση αντιδημάρχου ξένος, ο οποίος θα κρίνει τι θα κρίνει. Θα κρίνει πότε είναι έτοιμες να παρέβουνε ξένες δυνάμεις, να αποκόψουν την Αθήνα από την υπόλοιπη Ελλάδα και να επιβάλλουν την τάξη. Το ΝΑΤΟ βέβαια είναι στο Αιγαίο, μπορούν πολύ εύκολα να κατεβάσουν μονάδες και να αποκόψουν την Αθήνα. Ε, το ΝΑΤΟ μπορεί, είναι για πάρα πολλούς λόγους, ο μόνος λόγος που δεν είναι είναι ότι δεν είναι για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι σίγουρο, δεν είναι δυνατόν τώρα ένα τορπηλικό να σταματήσει μια βαρκούλα πλαστική, μια ξύλινη διαλυμένη βαρκούλα να τη στείλει πίσω γελοιότητες είναι για την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία γιατί θέλουν τον έλεγχο της ζωτικής περιοχής γιατί το... η Ελλάδα γεωπολιτικά είναι μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές στον πλανήτη μην ξεχνάτε ότι είναι στο κέντρο της ενδιάμεσης περιοχής ενώνει το νησί που είναι η Ευρώπη η Ασία και η Αφρική είναι το μεγαλύτερο νησί γεωπολιτικά και είναι σε μια ενδιάμεση περιοχή που από την Κρήτη και την Κύπρο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο ηλεκτρονικά όλες τις χώρες από την Κίνα μέχρι την Νότια Αφρική ηλεκτρονικά να τις ελέγξει, ηλεκτρονικά οι Αμερικάνοι βέβαια τι ελέγχουν από τη Σούδα γι' αυτό ακριβώς δεν έχει κλειστική βάση οι Αγγλικές βάσεις ελέγχουν από την Κύπρο ε, γεωπολιτικά είναι το πιο κομβικό σημείο, ενώνει τον ειδικό με τις θερμές θάλασσες που είναι η Μεσόγειος ε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και γι' αυτό στην Ελλάδα πάντοτε οι ξένοι προετοίμαζαν και εκπαίδευαν πολιτικούς από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα ελεχόμενους πλήρως από ξένα κέντρα αποφάσεων τα οποία εκτελούσαν τις εντολές τους. Στην μακρόχρονη ιστορία αυτής της χώρας από την απελευθέρωση του 1828 στο Ναυαρίνο ο μόνος που όρθωσε Ανάστημα ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας όταν προσπάθησε στη έγινα να κάνει εθνικό νομισματοκοπείο και να κόψει εθνικό νόμισμα το Φιλικα ήταν το μόνο εθνικό νόμισμα που κόπηκε στην Ελλάδα όλα τα άλλα είναι τοπικά νομισμάτα γιατί δηλαδή τα κόβει ιδιωτική τράπεζα ξεκίνησε το 1834 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Στη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας το 60% το είχε ο Μάξιντε Ρότσιλ ο οποίος συνόδευσε το, τον Όθωνα δεδομένου το 1831 ο 20 Ρότσιλ του Παρισιού έδωσε 60 εκατομμύρια χρυσά, γαλλικά φράγκα δάνειες στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ε, ο Όθωνας με ΦΕΚ του 1834 ραίδισε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που εξέδωσε τραχμή ο βασικός συμμερίγος κατά 60% ήταν ο Μάξιντε Ρότσιλ το 1827 που ξεκίνησε το φέτοι, το 1828 που ιδρύθηκε η Τράπεζα Ελλάδος που έβγαζε τη τραχμή, την ο βασικός μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή η οικογένεια Ρότσιντ. Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, το ελληνικό δημόσιο, ναι, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να έχει πάνω από 35%. Το καταστατικό τη Τράπεζας της Ελλάδος λέει ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να κατέχει 6,35%. Όλα αυτά τα χρόνια το νόμισμα δηλαδή δραχμή που διδιώταν ήταν τοπικό νόμισμα και όχι εθνικό. Εθνικό νόμισμα είχαμε μόνο μια φορά το 1827 το 1831, όταν το νόμισμα το ήτανε κρατικό και έβγαζε το Φίνικα την Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Μουσικό. Ναι. Και φίλοι συναγωνιστές και συναγωνιστρίες ε, θέλουμε πάντα και τη δική σας τη συμμετοχή στι εκπομπές, η δική σας η άποψη είναι πάρα πολύ κομβική και πολύ σημαντική, θέλουμε τις απόψεις σας και όχι μόνο τις απόψεις σας, τις πληροφορίες που έχετε να μας δώσετε από τους τόπους τη δουλειάς σας, από αυτά που νομίζετε, από γεγονότα που έχετε με στην αντίληψη έχετε διαβάσει σε κάποιο site, σε κάποιο έντυπο, είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η συλλογή τεροφοριών. Είναι δύο μηνύματα ναι. ε, από τον Κωνσταντίνο. Ναι. Ε, δημήτρη με ροκυκλούμα του Δημήτρη. Ναι. Ε, είμαι online Κώστας Ξηλός. Θα λέγαμε ναι. το πρωί. Ναι, δικός μου. Ε, και σου λέει συμφωνεί με αυτά που λες για την επιβολή της μιας τάξης. Πραγμάτων. Ναι. Ε, ε, ευχαριστώ Κωστάκη που μας ακούς. Είναι δύο μηνύματα των ίδιων. Ευχαριστούμε Κωστάκη Μασακούς, ε, είσαι πάντα ευπρόσδεκτος να εκφράσεις την άποψή σου, μπορεί να την πει ελεύθερα όποτε θέλεις. Ακόμα και τηλεφωνικά είναι, άμα Ναι, ό,τι θέλεις. Ε, εδώ η εκπομπή είναι ελεύθερη, είναι δημοκρατική, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, ε, από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχονται, ε, εμείς δεν έχουμε άκρα. Εδώ στην εκπομπή, ε, πιστεύουμε ότι κανείς δεν είναι Ακρέως ε, Όταν ε, έχει μια συνείδηση ή πιστεύει κάτι ε, Δεν έχουμε μάκρα είμαστε μια πολύ δημοκρατική εκπομπή Θέλουμε τις απόψεις σας όλες, αρκεί, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες Και να αναφέρονται σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε σήμερα ε, γιατί η εκπομπή πρέπει να κλείσει, κάθε πέμπτη είμαστε εδώ, 5 με 6, σας καλούμε να συμμετάσχετε, ε, έστω και ζωντανά κάποια στιγμή, όποτε θέλετε, ε... θέλετε σε τηλέφωνο ή σε site, θέλεσαι, ε, μπορούμε να σας βγάλουμε στον αέρα να πείτε την άποψη σας, και να κάνετε οποιαδήποτε συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει να κάνει. Έστω και φορά ένα οικονομικό πρόβλημα το οποίο σας έχει περικατάσταση. Μπορούμε να βάλουμε μια πλάτη. Ε, πρέπει να ξέρετε ότι το κίνημα δεν πληνώνει μια μέτροπο. Είναι πάντα η αιχμή του δώατος των κοινωνικών αγώνων. Πρέπει να ξέρετε πολλές από τι αρχές μας υιοθέτησαν οι αγανακτισμένοι και τις προβαλαν. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήταν η μεγαλύτερη μου τότε στην αγωγή των αγανακτισμένων. Βέβαια το κίνημα δεν πληρώνω γιατί πολλές από τις αρχές μας υιοθετήθηκαν αυτό το χαράστιο πλήθος. Ε, από μένα καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Και θα είμαστε μαζί σας την αλλη πέμπτη 5 με 6. Ναι, ήθελα να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Την άλλη 5η θα είμαστε πάλι μαζί. περαστικά στη συναγωνίστρια της Όφη. Τη Σόφη και τη εύχομαι γρήγορα ταχύ ανάρρωση και πάλι στου αγώνε να είναι δίπλα μα. Κάθε Τετάρτη βρισκόμαστε σε όλα τα ελληνικά κοινοβούλια τη χώρα να αποτρέψουμε του πληστηριασμού. Αυτά. Καλή σας νύχτα και να είστε πάντα δίπλα μα. Και εμεί θα είμαστε σε εσά.